Κεφάλον Ιωτα Σίγμα Τάφ, Στοιχία 1 στου 16. Συστάσει και χαιρετισμοί. Σα συνιστώ δε την Φίβιν, την εν Χριστώ αδερφήν μα, η οποία είναι διακόνισσα τη Εκκλησία των Γεχρεών. 2. Σα τη συνιστώ δε για να την δεχθείτε όπω ο κύριο επιβάλλει, καθώ πρέπει να υποδέχεται κανεί χριστιανού, και να σταθείτε κοντά τη προ υποστήριξή τη και βοήθειά τη, ει ό,τι χρειαστεί διότι και αυτή έγινε προστάτης πολλών χριστιανών και μου του Ιδίου. 3. Χαιρετήσατε εγκαρδίως την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν, οι οποίοι είναι συνεργάτε μου αν Χριστώ Ιησού. 4. Αυτοί, διανασώσουν να τη ζωή μου, έβαλαν τον τράχυλών τους κάτω από την μάχηρα και κινδύνευσαν να σφαγούν, εις τους οποίου δεν είμαι μόνον εγώ ευγνώμων, αλλά και όλη η εκκλησία των εθνών. Χαιρετήσατε και το τμήμα της Εκκλησίας της Ρώμης το οποίον συναθρίζεται στο σπίτι των 5. Χαιρετήσατε τον αγαπητόν μου επένετον ο οποίο μεταξύ των πρώτων η Σαχαΐ ανεπίστευσε και αφιερώθη στον Χριστόν 6. Χαιρετήσατε την Μαριάμ η οποία υπευλήθης πολλούς κόπους δύο 7. Χαιρετήσατε τους Ανδρώνικων και Ιουνίαν, τους υπατριώτας μου οι οποίοι και κατεδιώχθησαν και φυλακίστησαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθουν εις τον Χριστόν πρωτήτερα από εμέ. 8. Χαιρετίσατε τον Αμπλίαν που μου τον έκαμε προσφυλή η αγάπη με την οποία ο Κύριος συνδέει αυτούς που είναι ενωμένοι μαζί του. 9. Χαιρετίσατε τον ουρβανών τον συνεργάτη μας στο το έργο του Χριστού και των αγαπητών μου Στάχιν. 10. Χαιρετήσατε τον Απελήν ο οποίος είναι δοκιμασμένος και γνήσιος κατά Χριστόν Χαιρετήσατε τους πιστεύσαντας από τους οικιακούς του Αριστοβούλου 11. Χαιρετήσατε τον συμπατριώτη μου Ηρωδίωνα Χαιρετήσατε τους εκ των οικιακών του ναρκίσου πιστούς οπαδούς του Κυρίου 12. Χαιρετήσατε την Τρίφαιναν και την τριφώσαν, οι ε οποίοι κοπιάζουν στην υπηρεσία του Κυρίου Χαιρετήσατε την Περσίδα την αγαπητήν η οποία εις πολλού κόπους υπευλήθη στην υπηρεσία του Κυρίου. 13- Χαιρετήσατε τον Ρούφον, ο οποίος είναι εκλεκτός κατά Χριστόν, και τη μητέρα του, η οποία είναι και η δική μου μητέρα. 14- Χαιρετήσατε τους Ασύγκριτων, Φλέγοντα, Ερμάν, Πατρόβαν, Ερμήν και τους μεταυτόν αδελφούς. 15- Χαιρετήσατε τον Φιλόλογον και την Ιουλίαν, τον Ηρέα και την αδελφήν του και τον Ολυμπάν και όλους τους πιστούς που μένουν μαζί τους. 16. Χαιρετήσατε μεταξύ σας ο ένας τον άλλον με φίλη μάγιον. Σας χαιρετούν Εκκλησία του Χριστού.